Εκατόν FM Stereo είσαι σκλάβος του τι άλλα ελληνικά ρε γάμο, να χρησιμοποιήσουν τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιούμε ρεπούσι μου να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάτε του καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκα να το μετάξετε στην τσιτάλια στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα ε, είναι νόμος αυτού του κράτους αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά ολόκληρες πόλεις βγαίνουν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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι <Κι> Από το ράδιο Άρτα στους 101,5 <Κι> Θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Δήχο και σήμερα 2681 4060 θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση είμαι ο Γιάννης Λαζάρου θα είμαστε μαζί καμιά ώριτσα περίπου 2681 4060 θέλετε εσείς να μας πείτε τα ωραία τα δικά σας Κυρίες μου και κύριοι καταλαβαίνω την αγωνία σας Εξάλλου τα λέγαμε και χθες Την αγωνία του ανασχηματισμού Την αγωνία της Αν έβρεξες το Σκορπιό χθε Και μπόρεσαν εκεί τα σελεύρε της Να κουνήσουν τον κόλο τους στο πάρτι της Πώς τη λένε αυτή την Ξεκολιάνα Πώς τη λένε. Λοιπόν, την αγωνία σας ήρθε να προσθεθεί και το κλείσιμο της α, Βουλής και κάποιοι κακεντρεχεί τώρα λένε ότι την έκλεισε λέει τη Βουλή ο Σαμαράς με υπογραφή Παπούλια πάντα έτσι, μην το ξεχνάτε Αυτό για όλα αυτά, για τα πάντα, μα και μη πετάξει σε αυτόν τον τόπο υπογράφει ο Αϊθαλής Παπούλιας Λοιπόν, δεν έκλεισε, λέει, να ξεκουραστούν τα παιδιά. Και κάποια κακεντρεχείς είπανε, ρε μεγάλη εκρεμή υπόθεση μπαλτάκου, ε, υπάρχουν νομοσχέδια προσπόληση πόληση της ΔΕΗ. Ε, θα, αυτά, λέει, θα τα περάσετε με τα καλοκαιρινά σας τμήματα. Κάτι τέτοιες ιδέε κάθονται και λένε οι Λες και αν ήταν ανοιχτή η Βουλή, θα σε ρωτάγανε σένα για να τα περάσουν. Ή θα σήκωνε, θα σήκωνε μπό η θα σηκωνε Α, καλά τώρα, ναι. <Και> θα του έλεγε τι κάτε, ρε τώρα να πουλήσετε τη δεή, ήρε. Καθίστε κάτω, ρε να. Ναι. <Και> Αυτά τα λένε κακεντριχή τώρα ότι λέει την έκλεισε τη βουλή, γι' αυτό. <Και> Καλημέρα και στου φίλου που μα ακούν εκτό εμβελία, στο ράδιο Άιτο, στην Κουζάνη, σε όλη την Κουζάνη, στον Κώστα, στον ArtFM στην Κύπρο και σε όλου του φίλου που είναι συντονισμένοι. Καλημέρα στου φίλου στην Αγγλία, <Και> στην Ολλανδία, στη Νέα Ζηλανδία, παρακαλώ. <Και> Να είστε όλοι καλά Και εντάξει καταλαβαίνουμε και τη δική σας αγωνία Μπορεί να ζείτε εκτός Ελλάδας Αλλά κι εσείς Έλληνοι είστε Και θέλετε το καλό αυτού του τόπου Ναι Έτσι που λε μεγάλη έκλεισε Το χειροτροφείο Χθες Και θα λειτουργεί λέει με θερινά τμήματα Μπλουζάκια κοντουμάνικα, τώρα καταλαβαίνει να ακούει τέτοια. Πάντω πριν κλείσει η Βουλή έπαιξαν ένα καταπληκτικό τελευταίο, μια καταπληκτική τελευταία παράσταση. Ορίστε. Έλα. Καλή σα Galare me Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έλα. Έλα τώρα σου λέω. Έλα. Ναι, ναι, ναι, έλα. Γεια, γεια, γεια. Και χαρά, γεια. Yeah. Και σου, και χαρά σου. Και να ζήσει, η πεθερά σου. Που λέγανε παλιότερα. <laughs> ναι, λίγο λοιπόν, που λες ναι, όπως έγινα. Ναι, έτσι έγιναν τα πράγματα, φίλε μου, τηλεακροατά Παρουσία, παρουσίασαν και μια τελευταία παράσταση με την προσαγωγή των ε, Μιχαλολιάκων και Σία στη Βουλή. Όπου έγινε το Έλα να Δει, φο, φοβερή παράσταση δεν μπορώ να πω. Ε, και επιτέλου είδαμε και τον Μπύρο Δήμα να παίρνει το λόγο στη Βουλή και να, να δικαιολογεί το μυροκάμα του. Σηκώθηκε ο Πύρος Δήμας λέει να υποστηρίξει τον Λατσόπουλο να μην φάει ξύλο από, το να, από ένα χρυσαυγίτη εκεί μπρατσαρά Κάτι τέτοιες αειδίες κάθισε και ακούσε μεγάλε Και βλέπεις πάνω απ' όλα Αλλά επιτέλους ο σοσιαλιστής Πύρος δικαιολόγησε το, το μυροκάμα του Ε πως θα γίνει τώρα να Δεν έπρεπε και αυτός να κάνει να προ... Εκτός από το ναι σε όλα να κάνει κάτι Σηκώθηκε ναι όταν κινήθηκε απειλητικά ο μύχο εναντίον του Τατσιοπούλου και του κάτσε κάτω. ρε Ελινάρα, μου κοίταξε να δεις κάτι στη... πριν τελειώσει το θέμα. Γιατί θα τελειώσει και θα τελειώσουν και αυτέ οι παραστάσει στη φειοδαρχική δημοκρατία την οποία ποσονού που ετοιμάζουν πρέπει να τα... Θα τα δούμε όλα. Και ακόμη δεν είδαμε τίποτα. Ακόμη δεν είδαμε τίποτα. Εν τυμεταξύ, έχω μια απορία, ρε παιδί μου. Ένα Ιριζέο μπορεί να, να τηλέφωνο. Ένα Ιριζέο ο οποίος ψήφισε γλέζο πήρε 500.000 πόσο πήρε 500.000 να... εσύ τώρα σε μου που ψήφισες το γλέζο ήξερες ότι πίσω από το γλέζο κρύβε το γιούγκερ όχι ερώτημα κάνουμε ρε μου. δηλαδή εσύ ψήφισες διαμέσου γλέζου το γιούγκερ ή κάνω λάθος ο αρχηγός αυτή τη στιγμή δεν κόπτεται δεν σκίζεται Ποιες σκίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για να γίνει πρόεδρος ο Γιουγκέρ, ο Τσίπρας, η Μέρκελ, ναι! ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne να ne ne ne ne ne ne ne Κάτσε κάτω από τον Τατσόπουλο, δεν γίνεται Έχουμε να δούμε, σου λέει δεν είδαμε τίποτε ακόμη η μεγάλη Η μέχρι, εντάξει, όχι ότι δεν είναι εκφυλισμένο Αυτό που αποκαλείται λαό στην Ελλάδα <Κι> Λοιπόν, έχουμε να δούμε κι άλλα όμως Διότι τα δισεκατομμύρια που πέφτουν για να συντηρούνται όλα αυτά τα πράγματα Από τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, εφημερίδων, blogs Και τα λιμάν και τα λιμάν, είναι πάρα πολλά <Κι> Τι σου έλεγα λοιπόν, Τι σου λέγα, ποιοι αυτή τη στιγμή, με νύχια και με δόντια να γίνει πρόεδρο ο Γιούγκερ. Ποιοι κόπτονται, πάρα τι τελευταίε μέρε. Ξεκίνησε πρώτο ο Τσίπρα, ή κάνω λάθο. Ο Τσίπρα ξεκίνησε πρώτο, ακολούθησε ο Κομπεντήτ, ακολούθησε η Μέρκελ και ο Σούλτ. Αυτά τα 4-5 πόσα προσώπα τα είπα, σκίζονται για να γίνει πρόεδρο ο Γιούγκερ. Και σε ρωτάω τώρα εσένα αριστερέ μου, Σε ριζέ, με συγχωρεί κιόλα που σε διακόπτω από τη βόλεψή σου, από την επανάστασή σου. Εσύ ψήφισες γλέζω, γλέζω λέμε τώρα για να γίνει πρόεδρος του κονομισιών ο Γιούνκερ δηλαδή εσύ θα κάνεις την ανατροπή με το Γιούνκερ ο, ο Σαμαράς είναι παιδί του Γιούνκερ για το λαϊκό κόμμα δεν έχει βγει άχνα ακόμη εντάξει θα μου πεις το αυτονόητο δεν είπε τίποτα ο Σαμαράς, τι να πει το αυτονόητο γιατί λοιπόν στην Ευρώπη υποστηρίζει το Γιούνκερ και στην Ελλάδα λέμε τώρα τους αντίθετες με τον Σαμαρά. Είναι διαφορετική η πολιτική στην Ευρώπη Από την Ελλάδα Ποια είναι η διαφορετικότητα Ο Γιούνκερ δεν έλεγε πριν 15 μέρες Ότι ο Τσίπρας δεν κάνει για πρωθυπουργός Γιατί δεν συνεργάζεται με την Ευρώπη ΕΕ. Ο Γιούνκερ δεν μας ξεφτέληζε το 2011 Ο Γιούνκερ δεν έκανε το ένα Ο Γιούνκερ δεν έκανε το άλλο Εσύ τώρα αριστερέ μου Αριστερέ μου Δια μέσο γλέζου, γλέζου Και τσίριζα Επικροτεί την πολιτική του Γιούνκερ Της Ευρώπη ΕΕ. Μήπως μπορεί κάποιος να μας το κάνει κέρματα Άμα θέλει κανένας βέβαια Διαβάζει και το σχετικό αρθράκι ε, Στον τοίχο Όπου έχει τον τίτλο Πρώτη φορά ναζιστικά Πρώτη φορά ναζιστικά Διότι πρώτη φορά ναζιστικά Μεγάλε Πρώτη φορά ναζιστικά Ένας αριστερός Ένας αριστερός στην Ευρώπη Δεν κάνει απλώς κολεγιά με τα ναζιστοκαθάρματα της Ευρώπης σκίζεται διαρεγνύει η ματιά του για να γίνει πρόεδρος ο Γιούνκερ οπότε λοιπόν μπατάρισε ο ναζισμός πρώτη φορά ναζιστικά στο πρώτη φορά αριστερά και ράφτηκε ένα κοστούμάκι το οποίο δε μεγάλε δεν είναι ούτε σάβανο γιατί το σάβανο έχει και κάποια αξία πρώτη φορά ναζιστικά λοιπόν έλα θα το βάλω ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. The... Πρώτη φορά να ναζιστικά μεγάλε Διότι, διότι Πάρα πολύ απλά Όπως σημειώνουμε και σε αυτό το αρθράκι Ακριβώς τα ίδια που λέει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας Επαναλαμβάνω, δεν τα λέμε εμείς ο Τσίπρας τα λέει Ο Γιούγκερ, Ιούγκε, ο η Μέρκελ Ο Σόιμπλε Ο Κομπετήτη και αυτά Τα έλεγε στο Reichstag Το 1936 ο Χίτλερ Ακριβώς τα ίδια πράγματα Πώς για να μπατάρεσε αυτή η, η, η αριστερά Η πρώτη φορά αριστερά και πήγε στο πρώτη φορά ναζιστικά Α δεν μπορείς να μου... Καλά εντάξει μου στον να σε όλα καλά Το θέμα λοιπόν για μας εδώ είναι Πέρα από την αγωνία αν κούλησε καλά τον κόλο της η Χτες πως τη λένε Ριχάνα, Ριχάνα, Καβιάρα πως τη λένε στο... στο Σκόρπιο και την Ανα τον ανασχηματισμό, είναι η αγωνία τώρα του αριστερού. Δεν είναι η αγωνία του τερματοφύλακα πριν τον πέναλτη. Είναι η αγωνία του αριστερού αν θα γίνει πρόεδρο στην Κομισιόν ο Γιούγκερ. Διότι, για να είσαι αριστερό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και η αγωνία σου να είναι αν θα γίνει πρόεδρο ο Γιούγκερ, πρέπει να είσαι πολύ χορτασμένο. Μεγάλε, πρέπει η λίγδα να σου έχει φτάσει στο μεδούλι Καλά, δεν μιλάμε στο μυαλό, εντάξει, λίγδα είναι αυτό. Από, από παλιά από την εποχή της φυσαρμόνικας Αν με καταλαβαίνεις Λοιπόν Τώρα αυτή τη στιγμή εσένα αριστερέ μου Που παλεύεις για τα δίκια του λαγού Το πρόβλημά σου είναι αν θα γίνει πρόεδρος των κονομισιών ο Γιούνκερ Ο Γιούνκερ Και την ώρα που εντάξει έκανε ότι έκανε ο Σαμαράς Είπαμε κακεντριχείς λέμε λένε ότι έκλεινε τη... Και έκλεισε τη Βουλή για τα θέματα. Λε και τα θέματα δεν θα τα περνάγαν με ανοιχτή τη Βουλή, ο αρχηγός τη αντιπολίτευση, ο μέγα στρατιλάτης τη Ελπίδα Τσίπρας... έπαιζε με το Σούλτ, με τα κινητά λέει. Έχω τα τηλέφωνα λέει. Δεν έχω το δικό σου. Έκανε μια αναπάντητη κλίση και άλλε τέτοιες αηδίε. Τα τσουβάλια που παίρνουν σε φράγκα μεγάλε για να προωθούν για να λένε, και να παρουσιάζουν αυτέ τι αηδίε είναι τεράστιο. όμως δεν πρέπει όπως λέγαμε και προχθές να έρθει κάποια στιγμή που ο, ο ψηφοφόρος ο ψηφοκουβαλητής ο ιδεαλιστής ο οπαδός ο ιδεολόγος πέστω τον όπως θες ρε, παλού, μου να ακούσει μια φορά τι λέει αυτός ο έρμος ο αρχηγός τι λέει αυτό το έρμο κόμμα ή να δει, να δει τι κάνει ο αρχηγό. τι ακριβώς κάνει τη στιγμή που το χωριό καίγεται και η πουτάνα κυριολεκτικά λούζεται θα μου πεις είναι μικρό το χωριό που καίγεται αδερφέ μου. 200-300 χιλιάδες Έλληνες υποφέρουν. Λοιπόν, 7-8 αυτοκτονήσαν, μικρά τα νούμερα για την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη του Τσίπρα, του Γιούνκερ, του Σούλτς και της Μέρκελ. Το τονίζουμε. Και παλαιότερα του Χίτλερ. Το τονίζουμε αυτό έτσι. Είναι τα ίδια λόγια ακριβώς. Λοιπόν είναι μικρό το χωριό που καίγεται 200-300 χιλιάδες αψοφίσων Πας λίγο χρόνο ακόμα εδώ το στρατό μας Μέχρι Ήδη τα βγάλανε από πρώτης πρώτη του 2015 Η εθνική σου σύνταξη λένε Αυτή 360 ευρώ Σημείωσε το εσύ ότι πάνω από 250 δεν θα είναι mm, το λέω Ρωτάγαμε τον αριστερό Τσίπρα αν τα κοινωνικά αγαθά μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Ρωτάγαμε τον αριστερό Τσίπρα διότι ο αριστερός Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος άνοιξε την κερκόπορτα με το δημοψήφισμα που έκανε στη Θεσσαλονίκη για το νερό. Η πρώτη συνάντηση που θα έχει ο Τσίπρας μετά τις Βρυξέλλες θα είναι το δημοψήφισμα για το νερό της Θεσσαλονίκης. Ποιο ανοίγει λοιπόν τις κερκόπορτε, ρε Τσίπρα και σε ξαναρωτάμε με την ίδια ερώτηση Που σου κάναμε εκείνες τις μέρες Άι και το πόπολο το βάλαγε στο κεφάλι Ένας ιός Το ψέκαζαν ξέρω εγώ παιδί μου Και ψήφιζε 100% να εκχωρηθεί σε ιδιότητο νερό Εσύ ως αρχιγούμπα Ως στρατιλάτης Ως μεγάλο μυαλό θα το επέτρεπες Το κοινωνικό αγαθό Ε λοιπόν μεγάλε όπω καταλαβαίνει. Ζήσε τώρα και με την αγωνία Διότι η έκθεση για το 2015-2016 Παίρνει αναβολή Το Διεθνές Ταμείο Δεν έχουμε λέει υπουργό οικονομικών Και ψάχνουμε και δεν ξέρουμε να πούμε Οπότε καταλαβαίνεις Καταλαβαίνεις τώρα Τι καινούριο έχει γραμμένο η Τρόικα Μέσα στην ανάπτυξη συμβαίνουν όλα αυτά Μεγάλε μέσα στην ανάπτυξη αυτά τα ωραία συμβαίνουν ε, αγαπητοί μου Έλληνοι και πορευόμαστε όπως είπαμε μέσα στην ανάπτυξη μέσα σε όλα τα ωραία love... τα παιδιά θα πάνε να ξεκουραστούν η αντιπολίτευση δίνει τη μάχη της βέβαια εκείνες οι έρμες οι καθαρίστριες οι οποίες τώρα κλείνουν το τρίμινο και βάλε που τρώνε ανελαίει το ξύλο μιλάμε για ανελαίει το ξύλο σχεδόν καθημερινά oh, παρακαλώ baby. Σωστός ο Ταραμάς λέει εδώ ένας τηλεακροατής Που σε βάζουν να γλιστρήσεις Ορίστε παρακαλώ Μέσω ίντερνετ Τι εννοείται δε ποιά είναι κανονικά Ακούκεται Είναι καθυστέρηση Είναι καθυστέρηση Να πω εδώ, θα ξαμολύσουμε τους τελευταίους Εσείς <Τι> πιάνατε, όχι από internet, από κεραία, ε! <Τι> <Τι> <Τι> για, για να για το δούμε τώρα, να <Τι> μολύσουμε τους <Τι> τελευταίους Να είστε καλά! Ρε κανάλι, κανάλι, κανάλι, <Τι> <αργί>. <Τι> τα πήραν τηλέφωνο και λένε ότι από κεραία δεν πιάνει κάτι, κάνει γρου γρου, κάνει ο σταθμός, γρου γρου γρου! Από κεραία, από κεραία! Ακούνε οι άνθρωποι στο έχει ένα βόβο λέει και δεν ακούγεται. Δεν στο αγρίνιο. Κάνουν παρεμβολή στο αγρίνιο. Κάτι συμβαίνει στο αγρίνιο. Τι έγινε αγρίνιο. Αγρίνιο. Λοιπόν τι να κάνουμε παιδιά. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν που στη τι λέγαμε. Α μου πω προηγούμενο τηλεακροάτη. Πάρα πολύ ωραία είναι η πατάκα. Την οποία ο Ταραμάς που σε βάζουν να γλιστρήσεις ότι δεν δε σου παίρνουν το νερό. Δεν στο περδικούσουν το νερό. Τη διαχείριση παίρνουν, κατάλαβε. Σου παίρνουν τη διαχείριση. Τα μηχανήματα, τη σουλίνη, τη σουλίνα. Ε, ε, το Ζήκο που λέγε, Σουλίνα δεν έχουμε. Λοιπόν. Σου παίρνουν αυτά τα κόλπα για να οικονομήσει, ρε, ο μάγκα. Τι, τι ακριβώ θα σου πάρει. Κάποια εποχή όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Που όλα αυτά τα σούργελα τη ΕΕ, αυτά τα αθύρματα, τα προσκυνημένα τύπου Γιούγκερ, Ντάιζερ Bloom. θυμόσαστε, είχαν πει να πουλήσουμε την Ακρόπολη. Λοιπόν, κάποιο από αυτού το είπε, νομίζω ένα Φινλανδό, κάτι τέτοιο. Ε, προσωπική μα θέση ήταν τότε να την πουλήσουμε. Πουλήστε την, ναι, να έρθει να την πάρει ένα στην Ακρόπολη. Τι θα κάνει, θα την πάρει να φύγει από εδώ. Θα, θα είναι εδώ η Ακρόπολη. Το σκεπτικό βέβαια το δικό μα ήταν απολύτω τότε διότι πιστεύαμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα λαό που αυτούς όλους οι οποίοι έρχονται εδώ και αγοράζουν και το παίζουν κοτσαμπάσιδες, θα, θα μαζεύονταν 100, 200, 1300 ένα εκατομμύριο και θα τους έριχναν στη θάλασσα έτσι σκευόμασταν τότε μεγάλε από τότε μέχρι σήμερα οπουπου είδαμε πάρα πολύ φιλοτομαρισμό μεγάλη γράψα αρχιδιά λοιπόν πολλή βόλεψη που όλη αυτή η λίγδα λοιπόν Αποτελούν αυτό που αποκαλείται την πλειοψηφία Λοιπόν αυτού που αποκαλείται λαός Αυτή τη στιγμή Στην αγελάδα όπως μας είπε και ο Τσίπρας Δεν το είπαμε στο λόγο του Εμπρός για μια νέα αγελάδα Μας είπε ο Τσίπρας στο λόγο του Υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα μην μα τρελαίνετε με τον αρχιγούλη σας Λοιπόν εσεί πάνω και στη Μακεδονία Πρέπει να, πρέπει να εμπεδώσετε και να καταλάβετε ότι η, η νότια Χαλκιδική δεν είναι τόπος μόνιμης κατοικίας, αλλά μόνο προορισμός τουρισμού και η βορειοανατολική Χαλκιδική, οι σκουριές δηλαδή, μετατρέπονται αποκλειστικά σε μεταλλευτική περιοχή. Το καταλαβαίνετε? Αυτό λοιπόν ψηφίστηκε με ρυθμιστικό ε, σχέδιο Υπέρ τη αρχή από τη Βουλή των Ελλήνων. τον Ελλήνων, ναι. Ψηφίστε. Η Νότιο Χαλκιδική, λοιπόν, δεν είναι τόπο μόνιμη κατοικία, αλλά μόνο τουρισμού. Αν είχατε κανένα σπίτι εκεί, ξέρω εγώ, κανένα τι, είχατε, κανένα εξοχικό και τέτοια, αν υπήρχε κανένα χωριό για να κοιτάξουμε και την Νότιο Χαλκιδική, ξεχάστε το. Αυτά ανήκουν στο στουρναρο... στη Στουρναροκατάσταση. Στη Γιούγκεροκατάσταση. Λοιπόν, όσο για την Βορειοανατολική Χαλκιδική στις σκουριές, μετατρέπεται αποκλειστικά σε μεταλλευτική περιοχή και φυσικά εσείς ε, τον ο, ε, ε, ε, εσείς οι οποίοι σας είχαν οδηγήσει στις, ε, στα αστυνομικά τμήματα φάγατε το ξύλο της αρκούδας, σας πήραν τα χωράφια ε, τα σπίτια και τα λιμπάν κα, ε, κάντε το μπεκι γιατί θα αμολύσουν τις φρονούς της δημοκρατίας οι οποίοι πήραν και μέρισμα τον τελευταίο καιρό, καταλαβαίνει. το μέρισμα είναι κάτι σαν τη βιταμίνη που παί ο ενισχύει την απόδοση στην Πάτσα παρακαλώ ναι ναι είναι και στο στο σήμα που έχουμε με μια υπογραφή θα εξαφανίζουν ολόκληρε πόλεις και χωριά οπότε λοιπόν αυτό είναι και επίσημο πια με το ρυθμιστικό Σχέδιο που ψηφίστηκε υπέρ της αρχής Από την Βουλή Ψηφίστηκε ο ρυθμιστίκος Μεγάλε Μουσική Επίσης Επειδή παλεύεις για την ΟΕΕ Για να σε ενημερώσουμε Τη Ευρώπη, ΕΕ, η οποία τώρα παλεύει Και ο Τσίπρας να έχει στιγκονομισιόν το Γιούγκερ Δεν θα σου επιτρέπει να σπέρνεις όπου θέλεις Να σου βάλω εδώ Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Καναλάρχα, μου καραφλούζε μου. Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν, τι σου λέγα. Δεν σου επιτρέπει η Ηνωμένη Ευρώπη μεγάλη να σπέρνει όπου θέλει και να κάνει ό,τι θέλει και να έχει τα προβατά σου όπου θέλει. Η Οικονομισιόν, λοιπόν, τη οποία σκίζεται να είναι πρόεδρο ο Γιούγκερ, θα επικυρώσει τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την οποία προβλέπεται διέρεση τη χώρα σε τρει ζώνε βοσκότοποι εκτάσεις πολιετών και μονοετών καλλιεργειών λοιπόν και εάν είσαι καλό παιδί θα παίρνεις επιδότηση αν παρακούσεις και πας στην πρατίνα να την βοσκήσεις εκεί που δεν σου επιτρέπει ο Τσίπρας, ο Γιούνκερ και η παρέα του η Ευρώπη ΕΕ δηλαδή θα τρως πρόστιμο έως 50% τίνε 50% θα σου παίρνουν τη μισή πρατίνα θα την βάζουν τη και θα στην παίρνουν την Πρατίνα μεγάλε Δεν είναι επιστημονική φαντασία ρε, Αυτά δεν είναι ένα έργο Που το βλέπεις και λες Πω πω τι πάθανε οι άνθρωποι Αυτά τα παθαίνουμε καθημερινά γι, αυτή την, γι, αυτό, γι' αυτόν σκίζεται Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας να τον κάνει πρόεδρο Της οικονομισιών Για να κάνει οικονομισιών αυτά Που είπαμε Δεν θα μπορεί το μαρουλάκι σου Αν δεν είσαι στη ζώνη Πώ την είπαμε ε, Πολιετών η ή μονοετών καλλιεργειών. Το μαρούλι είναι μονοετή καλλιέργεια. <laughs> δηλαδή θα ανετρίζω. να. Α πούμε, άμα είναι θράκι ε, μονοετών καλλιεργειών, θα τρέχει στη θράκη να βάζει μαρούλι. Κατάλαβε μεγάλη τώρα έτσι. <laughs> Η φεουδαρχία μεγάλη είναι ορατή. Και δεν είναι φεουδαρχία ακριβώ όπω την γνωρίσαμε ιστορικά. Είναι ένα άλλο τύπο. Δεν βρίσκουμε την κατάλληλη λέξη να χαρακτηρίσουμε αυτό το οποίο ετοιμάζεται. Σε αυτή, σε αυτή την κατασκευή που λέγεται Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Δεν βρίσκουμε άλλη λέξη Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το Φεουδαρχία Διότι οι κολύγοι Στην καινούργια αυτή Φεουδαρχική Δημοκρατία θα ψηφίζουν Όπως ψηφίσαν πριν ε, την προπερασμένη Κυριακή Και θα βγάζουν τους σωτήρες τους Και μέσω των σωτήρων που θα βγάζουν Θα σου φορτώνουν το Ιούγκερ. Και μέσω των Ιούγκερ Θα σου χωρίζουν το χωράφι Σε βοσκότο Έκταση πολιετών Θα έχει ένα συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων Όπως λέγαμε προχθές Θα έχεις δύο υπερ Σε όλη την Ελλάδα Και όλα αυτά τα ωραία Γι' αυτά παλεύουν οι αριστεροί Παρακαλώ Έτσι Έτσι φίλε, όπω το το είκοσι δισεκατομμύρια για αυτή την ιστορία σπρώχνει η... η Ενωμένη Ευρώπη και ουσιαστικά δεν τα σπρώχνει για καμία ανάπτυξη κανενός λαού, τα σπρώχνει να... για να πληρώνονται οι μέτεροι, όπως με τα πακέτα, τα περιβόητα, επί Πασόκιος. Λοιπόν, οπότε, ε, να μην έχει και ο αρχηγός της αριστεράς μερίδιος αυτή την ιστορία. Εξάλλου, άμα ρίξει κανένα φράγκο πουθενά σε κανένα αγροτική περιοχή, θα πει, δι... το λέγανε, ε, μετά από ενέργειες μου. Και, Μεγάλε μου, μεγάλη μου, αυτά συμβαίνουν, είναι η καθημερινότητα, είναι το, το πού θα κάτσει αυτή η μπύλια και πώς θα είναι διαμορφωμένη η κατάσταση ακριβώς. Δεν μπορεί να την προβλέψει κανένας, αλλά ε, φαίνονται ορισμένα πράγματα, φαίνονται ορισμένα πράγματα, όπως αυτό ας πούμε, το ότι ε, δώσαμε εμείς αυθαίρετα έναν τίτλο... Φεουδαρχική Δημοκρατία Στην οποία φεουδαρχική δημοκρατία Οι κολίγοι θα έχουν δικαίωμα ψήφου Ναι για την γιορτή της δημοκρατίας Δεν ξέρω αν με συλίβεις Με συλίβεις. Πάντως μεγάλε Άρχισε ο, ο φιλοευρωπαϊκός ρόλο ρόλος των εθνικιστών Στην Ευρωβουλή Ο Φάραντ Ο οποίος είναι εθνικιστής Εγγλέζος έκανε μια πρόταση η πρόταση είναι η εξής, να γυρίσει η Ελλάδα στη Δραχμή, να έχει υποτίμηση της τάξης του 75% για να πηγαίνουν όλοι οι Ευρωπαίοι φτηνές διακοπές. Αυτό τώρα χρήζει απάντησης και ποιος να το απαντήσει, ο συμπολιτευόμενος στην Ελλάδα ή ο αντιπολιτευόμενος συμπολιτευόμενος. Ποιος ακριβώς να απαντήσει στο Φάραντζ, θα βγει η Καϊλή, η οποία είναι γεωροβουλευτήνα. Στην γιοροβουλή και θα του πει τι λε, Ρε Κακέ. A... Πάμε ρε στο Βασίλειο, τον καρά να σου μάθω. Εγώ τι είναι Ελλάδα. Oh, Εύα, ρε, και πρώτη Εύα. Yeah. Και, α, θα, είναι και έχουμε, ξέχασα και τον γύρκο. του ποταμιού. Yeah. το Κίρκο, ναι, ναι, μαζί με το γραμματικάκι. Θα υψώσουν το αναστημά του απέναντι στο Φάραντ και στις μαλακίες που λέει ο κάθε Φάραντ. Yeah. αυτούς δεν ψήφισε. Ή κάνουν λάθο. Το παρακαταθήκον λέει είχε αξι... χρυσό αξίας 2 δις Πως έμεινα αυτό εκεί και δεν το φάγαν Τόσο πασόκ πέρασε Λοιπόν, το δημόσιο λοιπόν θα μπορεί να παίρνει τα χρήματα Και το χρυσίο από τις αζήτητες παρακαταθήκες Με διαδικασίες τσακ τσακ, τσακ. Οι διαδικασίες εξπρέστα τώρα λέγεται τσακ τσακ Όλα τα ανακαλύπτουμε προκειμένου να τα φάμε κυρίες μου και κύριοι Βρήκαν τώρα χρυσό αξίας δύο δις στο παρακαταθικό Φάτε Φάτε σου λέω Ρουκώστε αρούκοτι δεν ρουκώνετε με τίποτε Καλό αυτό μου άρεσε Κοίτα να δει τώρα η βασίλισσα πάνω περίμενε λίγο Παρακαλώ Παπαπαπαπαπαπα Ααα Τι μετέφεραν Στα ξενοδοχεία η λίμω Την Ευα Θέλω κάνε μου η Θέλω Θέλω να δω μπροστάρι το τον Κύρκο Πως τον λένε τον Κύρκο ρε παιδί Κάπως τον λένε Το γιο του Κύρκου που έγινε ευρωβουλευτή τώρα με το ποτάμι Από πίσω το γραμματικάκι Και μπροστά την Ευα Ζωσμένη να πω σε yeah. να πλακώνει τις φαλιάρες του Φάραντς και του άλλους μέσα στη Γεωροβουλή yeah, yeah. Λοιπόν που λες Λινάρα μου σου έλεγα λιμών η Βασίλισσα στην Αγγλία πήρε μια απόφαση η οποία να πούμε κοίτα απόφαση τώρα οι πολίτες λέει θα απολύουν τους βουλευτές της περιφέρειάς τους εφόσον υπάρχει εμπλοκή σε σοβαρά ζητήματα έλα μη μου λες τέτοια όχι όπως εδώ Μετά την απομάκρυνση από την Κάλπη δεν λάθος αναγνωρίζετε Και το μόνο που φωνάζεις Δεν το κόβα το χέρι ο Καρατάς Δεν το ξαναψηφίσω και μόλι γίνονται εκλογές Πας και το ξαναψηφίζεις Οι ίδιοι λοιπόν που θα διώχνουν οι πολίτες Θα κάνουν εκλογές για τον εκπρόσωπο Που θα είναι ο αντικαταστάτης Οι πολίτες δηλαδή Μάλιστα μαζεύγονται μεταξύ τους Θα πούνε ποιο να βάλουμε εδώ καλύτερο εκπρόσωπο εκπρό Well, John Malone and, and I'll to get tonight I'm gonna see my can't Yeah Lily And I'll Δεν βγήκε, ναι ρε γι'αμόνα Θα χαπα να ρίχναμε για μια σφαλιάρα Έλα, γεια σου ρε Γιώργη Γεια σου Να είσαι καλά Κύριε Γιχολύπτη, χαιρετισμούς έχεις Πολλούς εδώ Από το θαμαστή σου Εκείνος ο, λες για το δημοτικό σύμβουλο Που είχε πάρει τηλέφωνο και είπε ότι Άμα βγω λέει και δεν κάνω βαράτε με Δεν βγήκε ο ταλέπορος Δεν βγήκε ο ταλέπορος, δεν είναι αυτός Εντάξει δεν είναι... Δεν είναι του απλώματος, δεν ξέρω, δεν έχει απλωμένο τραχανά, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει yeah, yeah, yeah. Μπορεί να ολισθένει σαν παιδί και αυτό, αλλά δεν έχει απλωμένο τραχανά ο ταλέπορος yeah. Που πας ταλέπορε χωρίς απλωμένο τραχανά ανάμεσα στα θηρία yeah. Δεν είχε κουμπλό του, κουμπλό yeah. του you, you, you understood me, yeah. δεν είχε κουμπλό του yeah. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε και εδώ Μόλις διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο, ο πολιτευτής μας εδώ λέει οι παπαριές ε, Και υπογράφει μνημόνια και τέτοια Θα μου πεις ποιοι αφού οι περισσότεροι με τον πολιτευτή είναι που υπογράφουν μνημόνια Τίποτα εδώ δεν γίνεται τίποτα εδώ. Είναι άλλη κατάσταση Εδώ είναι άλλη κατάσταση δεν γίνεται τίποτα μεγάλη Εδώ γίνεται ό,τι θέλουν οι Σαμαροβενεζέλοκουρέλη. Τι έγινε με Μπαρμπαφώτο Ε κυρ Τώρα θα... Uh, πάρει τώρα μαζέψει βιταμίνη C από τον ήλιο. Παρακαλώ. Hey. Έλα πανέλα. Hey. Εγώ ήμουν ο αλλά δεν πήγα hey. Ήτανε δεν μπορώ, δεν μπορώ να περάσω εδώ το, το μακρινό όρος, δεν hey. να περάσω. Hey. Δεν ήρθε το ελικόπτερο να με πάρει και συννεφιά hey. και δεν μπορώ να πάω, hey. κατάλαβε. Μη μου λεστε. Μη μου... Ε, μα... ε, άμα δεν ενδιαφερθούμε εμείς στη ΣΥΡΙΖΕ, ποιο θα ενδιαφερθείτε. ρε. Ε, παρατήστε μας, ρε. Παρακαλώ. Είμαι, ε, είμαι αριστερός όπως με βλέπεις. Έλα, γεια. Για. Όπως με βλέπεις, ρε, μεγάλε. Γιατί αυτή τι αριστερή; είναι, όπως τους βλέπεις. Ε, έκανε περώτηση ο βουλευτής του Σίριζα στη Βουλή για τα μέτρα στο Σκορπιό. Μη με τρελαίνεις. Ε, και αν δεν έκανε, ε, βέβαια. Πώ αφήναμε τα παιδιά τα δικά μα εκτεθειμένα να πούμε ξευράκωτα. Oh, Παρακαλώ! Μάστε. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά λέει εδώ ο Τι τσαμπουνάς στη μου μου λέει Άλλο αυτοκρατορία και άλλο μια ζωή απικία <Κι> τα μεγάλα, ειλικρινά δηλαδή Να ήμασταν και απικία άιστο στο δηλαδή. δηλαδή <Κι> Ήξερες εκεί θα σε... θα σε ζεύανε Εκεί να πούμε να κουβαλάς να κάνεις <Κι> εδώ, δε, εδώ σου έχουν στερήσει <Κι> Ακόμη και αυτό το δικαίωμα σου έχουν στερήσει το δικαίωμα της εργασίας Το καταλαβαίνεις Και καλά να ήμασταν να πούμε στον Αμαζόνιο Ξάπλα κάτω από την Πανανιά Να πέφτε η μπανάνα στο κεφάλι να την τρώγαμε Λοιπόν Αν δεν μας έτρωγε κανένα ανακόντα και κανένα πίθανας Πάει στο διάλο Εδώ το έχουν στερήσει μεγάλη Και όλοι αυτοί που του αυτό το δικαίωμα Πήγαν και τους ψεφίσανε Λοιπόν δεν μιλάμε για ψεκασμός Μιγάλε δεν μιλάμε ότι αυτό το παιδάκι που παίζει εκεί οξωγήινος να πούμε τι κουμπιά πατάει έχει ζουρλαθεί το μηχάνημα Μα έχει ζουρλάνει τα εγκεφαλικά κύτταρα σου λέω έχουμε αποζουρλαθεί εντελώς έχουμε αποζουρλαθεί δεν μιλάμε τώρα ότι εγώ που είμαι αριστερό όπως με βλέπεις Γουστάρο Γιούγκερ Αστο αυτό να πούμε ας το αυτό τέλος πάντων ελληνοποιητέ μου Αυτά, καλά είπε ο φίλος τηλεοκράτης, αυτά συμβαίνουν στην αυτοκρατορία, γι' αυτό θα είναι μια ζωή αυτοκρατορία, ενώ εσύ θα είσαι μια ζωή απικία και απικία του ποπού. Ωραία, τώρα να πούμε τι βουλή θα βλέπουμε εμείς, να πούμε στα, στα θερινά τμήματα. Δεν έχει γέλιο πολύ ρε. Kind of... Δεν τα αφήνες ρε Σαμαράκες εσύ ρε παιδί μου. Oh. Μας έκοψε στο γέλιο ρε παλουκάρι μου. Ο Ταμίλου Δεν θα είναι ο Ταμίλου τώρα Δεν θα κάνουνε σόου εκεί να πλακωθούν Tigers, Ρε τι τραβάμε τα ταλέπορα Τα παιδιά τι τραβάμε Λοιπόν Πριν τραβήξουμε Λοιπόν άκου ένα Ωραίο τραγουδάκι Γιατί μου το έκανες αυτό τώρα Μεγάλε Κάτι συμβαίνει Κάτι συμβαίνει Και Κάτι συμβαίνει Λοιπόν α το λύσω και αυτό που συμβαίνει so... α, Δεν έχω το νούμερο Χωρίστε παρακαλώ Ελά, μετρέλα μες ελά. Έλα για. Λοιπόν, να σου πω τώρα, άκου ένα ωραίο τραγούδι που βγήκε και μοιράζει πλεόνασμα ο άλλος και τα λέμε. Μαχαραγιάς Βγήκε και Σεριάννη και μεράζει πλεονάσματα Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος Την ώρα εδώ που ακουγόταν το τραγούδι Και μου λέει να πούμε Τη ζούρλια που μας δέρνει Μου λέει Είναι ανομολόγητη Τα λέμε μου λέει Τα καφενεία Πείνα, δυστυχία Και πάμε μου λέει Και ψηφίζουμε Πόσο μου είπε, στο χωριό εκεί 80 Νέα Δημοκρατία 90 ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή βρίζουν την πίνα, τη. Τι να σου πω ρε Μιχάλε Τι ακριβώς Τι να σου πω Τι να σου πω Αυτή η ζούρλια είναι που Δεν μπορεί ο το να τις δώσει εξήγηση πια Άιντι τώρα να πούμε όσοι είναι να πάτε διακοπές μεταθερινά εκεί της Βουλής, τραβάτε Θα περάσουμε την καλοκαιρινή Νεραστόνη και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πια η Επανάσταση Άλλη Επανάσταση από Οκτώβριο, καινούρια Λίβαμε μεγάλε και θα συνεχίσουν όλα, οι καθαρίστρες θα συνεχίσουν να τρώνεις ξύλο Ο θα συνεχίσει να του γράφει όλους τα παπάρια του, τα γνωστά Αυτοκτονίες θα συνεχίσουν δε Άρρωστοι δεν θα έχουν φάρμακα. Σημασία έχει να βγει πρόεδρος ο Γιούνκερ Τέλος <Τι> Αυτά για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για την υπομονή σας, για την ακρόαση Για τις πολύ ωραίε παρατηρήσει σας Ευχόμεθα να είσαστε Απαξάπαντες πολύ καλά Γεια και χαρά σας I'm film.